Ναι. Χαχά. Ρε μα, αρέσει αυτό το λάθο. Δεν έχει τρελαθεί τελείω. Γιατί? Ρε φίλε, τι να πω τώρα τον άνθρωπο να με μπουλεβάρ και μαλλί. Τι <χαχαχα> είναι αυτά που λέει, ξέρει τι λέει. Σιγά μην ξέρει, μωρέ. Α... Πάντω είναι αυτό που είχε πει κάποτε ένα συναγροατή, ότι αν ήταν σε τάγματα του μεγαλέξαντρου, ούτε την κοπριά του κεφάλα κεφάλαια δεν να μαζεύει, ρε φίλε. <χαχαχα> Acuerdo. Αν πέσει η κυβέρνηση, θα κυβέρνηση... την ώρα να λεφτάσουν. Πότε Λρό... να πέσει η ώρα να λεφτάσουν. Και αν δεν δείξει η κάμερα τώρα, πότε να λεφτάσουν. Πότε να λεφτάσουν. Άσερε Δημήτρη Τσάκα τώρα. Στα πίσω όλα τα λεφτάματα, φάει ο Βαρεμένο. Ναι, για σου αποστολή. Γεια Τι έγινε. Λοιπόν, μου άρεσαν πολύ αυτοί οι μεγάλοι πατριώτε και δημοκράτε από το Σαμάρα και τον Άδωνη. Άκουσα τον Άδωνη και συγκινήθηκα. Δηλαδή, από όλα αυτά που ανέφερε όταν απεκάλυψε τι πραγματικέ προθέσει του Τσίπρα και του Βαρεμένου περί πατριωτισμού, περί εθνικισμού, περί αντίσταση τους ξένους περί πολιβάρ, περί δημοψηφίσματος. Δηλαδή το δημοκρατικό να ρωτήσαμε και τον ίδιο τον λαό. Το πρώτο και το μόνο που σκέφτηκε είναι το απαραδάκια του. Άξι, mm. άξι, αποστολή άξι, απόγονοι του Λεωνίδα, του Αθανασίου Διάκου, αυτά που διάλαλλε κάθε βράδυ ο, ο, ο μεγάλος πατριώτης. Άξι, άξι να... αλλά ευτελούς αξίας. Αλλά θα μου λε πόσα λεφτά έχει ρε, αποστολή. Όχι Ήσ τίποτα δηλαδή. Να δούμε πόσο πάει ο πατριωτισμό του. Να του τα δώσουμε του ανθρώπου να πάψει να χολόξει κράτο. Του τα έχει δώσει, μην ανησυχήσει. Γιατί έχω ακούσει ότι το πολύ πατριωτισμό το κρύβει σε ξένε τράπεζε. Εδώ έχει καμιά 29.000 πατριωτισμό μόνο. Ο πολύ πατριωτισμό έχει και εξαργυρωθεί, μην ανησυχήσει. Έχουν πάρει μοσχάρια στην εκπομπή του να αγοράσουν βιβλία. Πάδε Έλα. ο Αντώνης στο καλάμι και ο Βαγκές στο ζυγό. Πάκει το ζυγό και του παίρνει το γιώγο Και το πας το, σαρτό. Και το, πάθυπι, το που είναι τώρα με φεστέκι. Δικό σου? Ότο το σιλούδι, το φυγίσω. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Ναι, βέβαια. Ναι. ναι, καλημέρα. Γεια. Για ωραία, Ναι Έχω μια απορία εσύ, Έχω Πάλι τον ψαριανό. Με τη φοβερή δήλωση για τη λέει και ψαριανό να σώσω. Κασπελθάνο! Είναι φοβερό άνθρωπο. Σα ρωτήσω, κάναν τόση διαφήμιση και ρίξαν όλα αυτά τα εκατομμύρια για μια γυναίκα που πούλησε 500 δίσκους όλου και όλους. Δηλαδή για να γίνει χρυσός ο δίσκος πρέπει να τον αγοράσει η ίδια και ήθελε να γεμίσει 70.000 θέσεις που Είσαι στάδιο. και εσύ χάπατο! Αλλά τέλο να αυτό είναι το θέμα. Ότι αγοράζει κανείς δίσκους. 70.000 θέσεις! Θες 000. τα like στο YouTube. Ποιο πολλά είναι. Ήταν τα κατεβάσματα. Πάσες είσαι ο Ξέρεις που έχει δισκοπολίο τώρα πια. Όχι. Δισκοπολία Ναι, δισκοπολία Πού έχει δισκοπολία Για πες μου. Παλιά ήξερας, κατέβαινες πήγαινε στο Μετρόπολι. Το κλείσε, φέσουσε τόσο κόσμο. Τέλος πάντων, δεν έχει δυσκοπολία να πα. Αγοράζει. Πότε αγόρασε το τελευταίο σου δίσκο, πε Πριν δύο χρόνια νομίζω. Κατάλαβε. Ωραίε εποχές ήταν. Πριν δύο χρόνια. Πήρε ένα. Πριν άλλα δύο, άλλο ένα. Και πριν άλλα, δέκα, άλλα 50. Ε, ναι, έτσι ε, αλλά... έχουν θέμα <χει> μαζί. Όπως και νάχι, να την Α <χει> Καλημέρα Αποστολή. Καλημέρα. Ποντάκι φυτάκι με Ναι. Αυτούς τους δοσύλλογους προδότες ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτούς και να μην με μπερδεύουν. Και επίση να τους πω ότι υπάρχουν ακόμα βόδια που πιστεύουν ότι η μπράβοι των τοκογλήφων, ο Σαμαράς και ο Μέρκελ θα μαλώσουν για κάτι. Αυτούν του λαού γιατί του αρέσει να ζει. Ραγιάς. Δούλο, δούλο πρέπει, ρε. Ό,τι μάθει ο καθένα. Ανομαλία, έτσι. Καλά, ανομαλία. Να τα μόνο αυτό. Α, μπράβο. Τώρα στο. Φ. Αλλά πληρώνουμε και εμεί σε καλύτεροι άνθρωποι. Όμως. Γιατί είσαι καλύτερος άνθρωπος. επειδή δεν του ψηφίζει. Συγνώμη ερωτό, δεν έχει, ρε, τόλια, δεν έχει μυαλά η Ελλάδα. Καλού ανθρώπου. Ωραία θα... επειδή του ψήφισε εσύ είσαι καλύτερος άνθρωπος. Εγώ δεν του ψυφίζει. Τους... Ωραία, ε, άρα πιστεύω. αυτό σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Δεν μα παρατάς. Γιατί είναι. Πόσο να μην ψηφίσουνε. Εγώ εκεί ψηφίζουνε. Εσύ, εσύ, εσύ, τι έκανες, Εγώ δεν βάζω εκεί, Δεν Ναι Ποιον έχω πάρει Ποιος είναι ε, την uh, Διάνα θα ήθελα Την Διάννα Ναι Με τα κολόχαρτα, ποια Διάνα Ποιος είναι Καλέ, ποιον θέλετε, ποια είστε Την Διάννα, πού έχω πάρει Την Διάννα Ναι Το χαρτί ας στο Καπιτονέ Αυτό, ναι Να σας συνδέσω με το Καπιτονό ή με το άλλο το που το. χαϊδεύει τα κολομέρια <χαλίου> Καλέ, γιατί Γεια σας Γεια χαρά Πού είστε εκεί Εδώ που πήρατε είμαστε. Είσαστε εκεί που πήρα, εγώ πήρα το Real FM. Ε, το Real FM είμαστε εμεί. Α, δεν μου έδωσε να σε ρωτήσω κάτι. Ελεύθερα. Το μαγαζί ανοιχτό πάγεται ή το έχετε κλείσει γιατί εγώ παίρνω μία ώρα για να το σηκώνετε. Το άντομο ε, ανοιχτό κλειστό <συστά> το καταλάβετε από το ραδιοφωνό σα. Μα ακούτε, μα ακούτε. Τέλο, ανοιχτό. Α, άκουγε πολλά σπού, παρικάρι μου. Δεν είμαστε 131, τι είμαστε α, να πούμε. Α, λοιπόν, άκουγα να δει κάτι τώρα. Εγώ από προχτέ προσπαθούσα να βρω τηλέφωνο να σα τηλεφωνήσω για κάτι. Το κατάφερα σήμερα από το πρωί και τελικά ακούω όλου του εκφωνητά σα. Μα του περισσότερου μισου από όλου που κανεί δεν Καλημέρα σα, 3RFM 997 τόσο τόσο. Τηλέφωνα του κοινωνία, Γιατί το τηλέφωνο δεν το λέτε. Το θεωρείτε δεδομένο ότι όλοι το γνωρίζουνε. Όχι, για να τα τηλέφωνα, βαριόμαστε, να πούμε, το λέμε Τώρα έχουμε όρεξη τον κάθε. Και δεν καλά άκουσα εγώ το εκφωνητάς. Κάπου θα βγει και το στρατοκαπνικό. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, άκουγα κάτι τώρα. Σοβαρά και όχι αστεία, το τηλέφωνο του σταθμού πρέπει να το λένε. Να το λένε και να το ξαναμάνε. Έγινε, να είστε καλά, με την ευκαιρία να το πω. 2 11 20 200 200 Εγώ το έμαθα, αλλά το. Ό Ό πώς μάθες, πώς... Αφού το έμαθε, τι θε να ακούσει συνέχεια. Εσύ, άκουσα το Γεωργιάλη, τι είπε. Δεν θα φάει τα λεφτά πρέπει να τα πάει έξω. Δεν πούνε, επαφέ, έχει τόσα πολλά λεφτά, λέ. Γιατί παίρνει δάνεια ωραία από, το, από τη βουλή μέσα, Να παίρνει δάνεια και σου βάζουν τόκου. Καλά και το Μέγκα παίρνει δάνεια, δεν έχει λεφτά. Ξέρω εγώ. Υπάρχει λόγο. Ε... Κάπω για... πρέπει να κινηθούν και οι τράπεζε, Να ξυπνήσει η οικονομία. Δεν λε που βοηθάει ο άνθρωπο. Και γιατί παίρνει από την τράπεζα. Για από... να κινηθεί ε... η οικονομία. Για να άρχισε αύριο να φε. Θυσιάζεται για σένα, Σύχτα. Ποιο τη... θα κινηθεί την ε... οικονομία, εσύ, Ο Ρωμόγερο με τα 600 ευρώ φύρα. Ραδιοφωνικό στρατμό. Ναι. Ακούστε, κύριε, έχω ξεχάσει. Το βιβλιάριο υγεία μου μέσα σε ένα ταξί. Τέτοια που είναι η υγεία, τι να το κάνει και το βιβλιάριο, Ο Βορρήδη είναι υπουργό. <Τι> Νομίζει, <Τι> να πάει το βιβλιάριο θα σωθεί. Ναι, <Τι> να μου το δώσουνε. Τι θα το κάνει αυτό. Θα πάει να γράψει κανένα φάρμακο στο τσάπα, τι να το κάνει. Ναι, <Τι> πώ <Τι> μπορούμε να γράψει. Και αυτά τα μισά είναι κομμένα, ούτε εξετάζει, μπορεί να γράψει τίποτα. άχρηστα. Ένα βιβλιάκι, τέλο <Τι> <άλλο> πάντων. <σφάλι. Τι> σε μένα χρειάζεται. Σε μένα χρειάζεται, δεν Περίμενα, να σα στείλω, περίμενε. <Τι> Και να σου πω και κάτι πολύ ευχάριστο. Νέε θέσει εργασία, άκουσα το πρωί στο ραδιόφωνο. Ζητάνε κομμότριε ημίγυμνε. 2.000 την ημέρα. Δεν είναι λίγα. Και ξεκινάει από την πάτρα αυτό το καλό, το αγαθό. Και πολύ καλά κάνει και ξεκινάει από την πάτρα. Είδε ο... σε ένα μέρο βγάλετε κομμουνιστή δήμαρχο, έφερε τι τσίτσιδε. Αποστολή. Δεν προσέχατε. Βγάλετε κι αλλού. <χει> να χαρεί ο κόσμο Αποστολή μου, όλα τα καλά για γιατί. Απλά το θέμα είναι μην κουρεύουνε μόνο, μόνο συγκεκριμένα σημεία. Καλά τώρα. Να δίνει κάτι παραπάνω και να γίνει το ότι θε. Μην το πα πολύ. Γιατί να μην το πάω, να το λέει μόνο βυζί, μόνο βυζί Ή... και θα σηκώνει την πέρτα από την ειδονή. Όχι. Ε, μη ρίχνει το επίπεδο. Δώσει και καλά. κάτι παραπάνω. Βάλε και ένα lap dance. Αποστολή μου, κοίταξε. Η παροιμία λέει πα για μαλί και βγαίνει κουρεμένο. Εκεί τι... πα για μουλί και βγαίνει κουρεμένο. Όχι τέτοια πράγματα. Μα να... γι' αυτό πα. Γιατί θα πα το κούρεμα, ότι κάνει καλό κούρεμα η εξόφηση. Το βυζί είναι το θέμα. Θα πηγαίνει. Για μαλλί και θα βγαίνει χρεωμένο. Παιδί μου, θα πηγαίνει για μαλί και θα βγαίνει καμπμένο. <laughs> κα... <laughs> <laughs> αλλάζουν και οι φράσει, οι Αποστόλη Ελά, Αποστολή. γιατί όλα τα καλά ξεκινάνε από την πάτρα, παιδί μου. Τι άλλο εκτό από το Παπανδρέου. Ε, αυτός λέει, όλα τα καλά από την πάτρα όταν ξεκινάνε. Α, είναι κυλάρισσα που μα έφερε τα Μικέλ. Ποιο είναι. Ναι, Αποστολή. Έλα. Πού είσαι, βρε μαλίκα, παπανδρέα. Όπα, Αποστολή. ώρα, μα τόση ώρα. Κομμένα τα μαλίκα. Θα γίνω έξα... Τι, θίγεσαι? Ναι, θίγομαι, ρε ενα... <laughs> Να σου πω, με τον Γεωργιάζη θα κάνουμε ρε ενα... δηλαδή. Τι θα κάνουμε, να κάνουμε μια διαδήλωση, <laughs> μια πορεία, κάτι, να ξαναγίνει υπουργός. Α, Δεν okay. γίνεται να τον έχουμε μόνο εκπρόσωπο, να, να σας στα κανάλια από εδώ και από εκεί. Λυπηθείτε τον. Αυτός ο άνθρωπος αξίζει να μα κυβερνήσει. Τέτοιοι είμαστε. Τέτοιοι είμαστε. Ναι. Το Αφεντικό του καμπουράκι που τα έχει τα λεφτά. Το Αφεντικό Ας... του καμπουράκι είναι χρεωμένο, παίρνει δάνεια. Ναι, ρε παιδί μου, μουτάξει, δαίρνε δάνεια στη λίστα λαγκάρτ ποιο είναι τελικά. Από μεγα δημόσει πάλι ο καφαρίστρε. Να σου πω κάτι. Οι καθαρίστε σίγουρα είναι. Ε, ναι, μα 500. Κάση αφεν... που μήνυτε δύο άδειε μία, μία συζητέζα τι βάλει όλε. Μπράβο, μπρο. Δεν που λε τώρα. Αυτό σύμεινε θα βγάλει τα λεφτά έξω, καταρχήν όλη η δεξή και στην κατοχή και στη χούντα την κοπάνε, πήγαν έξω. Κατάρχεί αφεν... ο άδειο κλεγόταν ότι δεν βγαίνει και έχει μπει μέσα. Και ότι χρωστάει και έχει δάνεια. Τώρα έχει λεφτά που θα τα βγάλει και έξω. Τέλο πάντων, τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω κάτι: Μια ερώτηση στου Από το 9 μέχρι σήμερα, είπα Χατζη Νικολάου το πρωί ότι έχουν χαθεί οι μισέ καταθέσει. Ποιε μισέ καταθέσει, Καλέ. Δηλαδή, μισή. εκεί που έχει 100 ευρώ στην τράπεζα, χάθηκαν 50? Ποιο πολλά μα έχουνε φάει από αυτά που δεν ήταν στην τράπεζα. Οι καταθέσει που ήταν το 9 με το αυτέ που είναι σήμερα είναι οι μισέ. Τα έχει φάει το κράτο με του φόρου και το ένα και το άλλο. Τα ακίνητα είναι μισή, η μισή αξία κάτω. ότι τα παιδιά του περισσότερα έχουν στο εξωτερικό. αυτή την Ελλάδα ονειλεύουν ότι είναι οι νεοδημοκράτες. Συγχαρητήρια να το χαίρονται τον Άντωλη. Απόστολε. Ένα. Καλά είσαι αγάπη μου. Καλά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Επειδή μένεις στο Ηράκτιο Και θα έχει ακούσει, θα ξέρει, στη Νέα Ιωνία παραλίγο να πάρει το Δήμο ένα <Κι> μα... μαρκαία, <Κι> μανούρη λεγότανε, που κατέβει και έταζε διορισμού και τώρα και το άλλο. Με το που έταξε ο Αλέξη κάποια πράγματα, σταματήσαν οι διώξει, σταματήσαν αυτό, αρχίσαν να πληρώνουν τα πελάτε κτλ. Μακάρι να γινόταν Θεσσαλονίκη, να γίνει και στην Πάτρα, να γίνεται στον Πειραιά, να γίνουν εκθέσει και να πηγαίνουν να μιλάνε κάθε μέρα. Να αρχίσουν να, να ζούσουμε κι εμεί. Έχουν χευστεί όλοι με το που έταξε πέτε μαρκαία και ζωτζίπρα. <Κι> Τέλο <Κι> πάντων. <Κι> Να σου πω ότι κάτι άλλο, Τι. πέμπτη Παρασκευή, σαββάτο κυριακή. έχει συνέδρια στο Σινέκα Λυψώ, το Ενιώπαν Λαϊκό Βέντεμπο. Και θέλει να στους όλους τον κόσμο, έτσι. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα, παιδί μου. Καλό, φθινό. Πορο... Ναι, καλό Πάσχα. Τι θες. Άστα αυτά, μωρί. Λέγε. <laughs> Πήρα να στείλω Το και το φεστιβάλ Ποιο φεστιβάλ Το φεστιβάλ καλά πήγατε, ευχαριστηθήκατε Ποιο φεστιβάλ παιδί μου, ούτε που στο φεστιβάλ Το δικό σου δεν πας εσύ Ποιο φεστιβάλ, έχω φεστιβάλ δικό, α σκουριές, τώρα έρχεται Ποιο κουριέ <laughs> μου Όλη την καλλιχνική νομιλατούρα είχατε μαζέψει. Στι κουριέ ναι. Όχι στι κουριέ στο Φεστιβάλ. Εγώ σπουργέ πάω. Ε, πήρα ένα στήλο χαιρετισμό στον Great Lέρδο. Άκου να δει τον είδα πρωί πρωί στον προϊόνε εργοδότη σου. Έλεγε πολύ ωραία πράγματα και πήρα να του πω ότι όντω τα λέει πάρα πολύ καλά. Που λέει ότι δεν έχει λεφτά. Προχθέτω περπατάγαμε μέσα στο πανεπιστήμιο, δεν θα πω σε πια σχολή στο Πανεπιστήμιο τη Αθήνα, που είναι γνωστό το ότι δεν υπάρχει καθαριότητα, <laughs> αλλά είναι τόσο χάλει. Λέμε, περπατά στο διάδρομο και μέσα στη μέση πατάζια σκατούλα. <laughs> και πέρα, πετά μια λεφθα. Yeah. <laughs> Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρει εσύ να κάνει λάλο. Δεν θε κατούλα που ήταν εκεί. Φταίσει εσύ που δεν ξέρει να την αποφύγει. Δεν την πάτησα εγώ ρε Ματιά, αλλά την πατάγαν οι άλλοι. <Κι> <Κι> Πηγαίνανε πάνω στου Κατούλα, με μένο. Και άκου να σου πω κάτι άλλο, ξέρει γιατί ήταν το πιο αστείο. Λέει δεν έχει λεφτά ο άνθρωπο και τελικά τι μα είπε. Α, δεν... <Κι> είχε πολύ πλάκα, λέει. Φέτο έχουμε βιβλία. Έχουμε χίλια κενά, τα οποία δεν έχουμε λεφτά να τα καλύψουμε. Κενά θα μείνουν. <Κι> αλλά έχουμε βιβλία. Δεν έχουμε τα πρώτα βιβλία που δεν είχαμε φωτοτυπία. Τη <Κι> χρονιά που είχε φωτοτυπίε και DVD όμω γκρίνιασε ότι δεν έχουμε βιβλία αλλά δεν έχουμε Κενά. <Καινά> δεν μπορεί να τα έχει όλα. Ακού, μπράβο, έτσι, μπράβο. Ακού, Ελληνική σήμερα. παιδεία είναι, τι περιμένει. Σταμάτα, ρε. 450 βιβλία γράφονται γιατί δεν έχουν ύλη ούτε για φέτο. Δύο βιβλία που λείπουν και για του χρόνου η τρίτη ηλικίου δεν έχει ύλη καθόλου. Τι ύλη, καλέ καφέ. 450 βιβλία γράφονται. Του χρόνου, Αβοστόλη, θα έχουμε φωτοτυπίε. Καλά. Είναι. Χρονιά παραχρονιά σε πάει. Θα έχει φωτοτυπίε, το... δεν θα έχει κενά. Αμάν, ει άφου, <Καινά> με τίποτα δεν ει πεστημένη. Τουλάχιστον Άρτιο Σύριο αν τα λύσουν αυτά.